Μέχρι πριν από τρία ημέρε, τα Ιδάκοι έχουν κάνει ανάρτηση διάφορα blog. Μία τηλεοπτική κουβέντα που είχε ο κ. Σκοτογιώργη στο στούντιο του Αντένα. Είτε, ο καθηγητής, καθηγητής ε. δε, Και ήταν προσκεκριμένο ε, στο πάνελ εκεί εκπομπή και ο κ. Στο Τώρα πρόσφατα. Το Μάρτιο έχει γίνει κουβέντα. Τον το το είχε ο κ. Σκοτογιώργη με τα επιχειρήματά του, από το τείχο, πέρα, πέρα, πέρα, πέρα δεν σαν το ζημό, που πάντα και κάτι τα και Δεν έχει. Στον πρόβλημα, το με το πρόβλημα, το πρόβλημα. Είναι πάντα από εξαρτήμους που αν το πειστεύει ο δεν το πειστεύει κάτι. τον εαυτό. Εντάξει. Είναι εφερτυγισμένος, όμως, και τι εφερτύγει. έχει. γιατί ο Σκοτογιώργης είναι οικονομιστής και το σύστημα του Είμαι και καμιά διαφορά από τα γνήσια κομμουνιστικά καθεστώτα. Και πάνω άλλα, τα... είδα ένα κουμπίνα που δεν είχα και πραγματικά δεν είχα εντοπίσει την ημέρα. Το πρόβλημα είναι ότι εδώ δεν έχουμε κομμουνιστικό καθεστώ. Είναι ότι το κομμουνιστικό καθεστώ έχει άλλα χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω να πού είναι χειρότερο ή καλύτερο. Ξιλασοι, να είστε καλά, να είμαστε καλά, να, να δηλώνουμε για να ελπίζουμε. Και να, ελπίσω, να ελπίζουμε, να ελπίζουμε. Έχουμε ισοδοξία και να προσπαθούμε. έλεγα το πρωί μια... με κουβέντα του Καναδάκι, να λέμε σαν έξω και τον κόσμο εγώ θα φτερω Τι με την ακούσατε φορέ προφανώ. Ε, συμφωνώ, αλλά να ξέρουμε όμω και τα όριά μα. Ε, Σα άκουσα να ε, επαναφέρετε την διατύπωση που υπέβαλα στον uh, κύριο Παπαγκοσταντίνου ε, δεν του είπα ότι είναι κάτι κομμουνιστικό το καθεστώ. του είπα ότι αν τον ρώτησα ρητορικά εάν είναι κομμουνιστής διότι αυτά τα οποία μας έλεγαν ιστορικά ότι έχουν κάνει ή ότι θα κάνουν οι κομμουνιστές τα κάνουν αυτοί ακριβώς, τώρα λοιπόν τα κάνουν αυτοί ε, ασκώντας μία βίαιη καταστροφή και αναδιανομή επί της κοινωνίας. Και αυτοί είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι οργάνωσαν ένα σύστημα που βεβαίως ε, δεν μοιάζει ούτε με τον κομμουνισμό ως ιδεολογία και ως πράξη αλλά κυρίως δεν μοιάζει με κανένα ε, ιστορικό ή ε, υπαρκτό καθεστώς, ε, ιδίως στον δυτικό κόσμο, είναι ένα καθεστώς λεϊλασίας. Ε, το οργάνωσαν σε όλα τα επίπεδα της κρατικής δομής, από τον τελευταίο κριτήρα μέχρι την κορυφαία εκδήλωσή του τη Βουλή και την Κυβέρνηση, κατά έναν τρόπο συστηματικό και βεβαίως το νομιμοποίησαν μέσω της νομοθεσίας και της πολιτικής πράξης. Αυτό το σύστημα είναι που μας έφερε εδώ και αυτό το σύστημα διαπιστώνουμε ότι συνεχίζει. Το συνεχίζουν με αδιάπτωτο τρόπο. Ε, και διερωτάτε κανείς γιατί επιμένουν να διαχειρίζονται τα πράγματα της χώρας κατά τον τρόπο που θα διαχειριζόταν κανείς το καράβι που, που βυθίζεται ανεβαίνοντας αυτή στην κορυφή για να διατηρήσουν ό,τι νομίζουν ότι θα διατηρήσουν αλλά που μέσα τους είναι βέβαιοι ότι το καράβι το έχουν βυθίσει. Προχή... Ε, η ερμηνεία μου ε, έχει ε, δύο επίπεδα, αν θέλετε. Το πρώτο έχει να κάνει με το σύστημα και το δεύτερο έχει να κάνει με, τη, με τα πρόσωπα του συστήματος. Η ελληνική κρίση είναι βαθιά πολιτική, όπως και η δυτική κρίση που διανύουμε σήμερα, αλλά ε, έχει άλλη αιτιολογία. Δεν φταίει ούτε ο παγκόσμιος καπιταλισμός, ούτε το ευρώ, ούτε όλα αυτά τα οποία επικαλούνται οι διάφοροι για να δημιουργούν άλωθη και νομιμοποίηση σε αυτούς που διέπραξαν το έγκλημα στην Ελλάδα. Ε, η ελληνική κρίση έχει να κάνει με ένα σύστημα το οποίο ε, έχει τρεις πυλώνες πάνω στους οποίους εδράζεται η λογική ή αυτά που αποκαλούνται διαπλοκή και διαφθορά. Αυτό το σύστημα δημιούργησε το χρέος, αυτό το σύστημα διέλυσε το κράτος, αυτό το σύστημα δεν άσκησε δημόσιες πολιτικές αλλά πελατειακές αποσυλλογικοποίησεις της κοινωνίας, ώστε αντιμετωπίζοντας το καθένα, τον καθένα μέλος της κοινωνίας ατομικά η κοινωνία να είναι αδύναμη και διαφθορα αυτο το συστημα δημιουργησε το χρεος αυτο το συστημα διελυσε το κρατος αυτο το συστημα δεν ασκησε δημοσιες πολιτικες αλλα πελατειακες αποσυλλογικοποιησεις της κοινωνιας ωστε αντιμετωπιζοντας το καθενα μελος της κοινωνιας ατομικα η κοινωνια να ειναι και Εμπλεγμένη σε, ένα, σε αυτό το καθεστώς της διαφθοράς, γιατί της έλεγαν ότι ή θα λειτουργήσετε έτσι για να διασώσετε ή να αναπτύξετε μια δραστηριότητα, ή πηγαίνετε στα βούνα να ιδιωτεύσετε. Ε, αυτό το σύστημα λοιπόν είναι που μας συντηρεί επίσης σε αυτή την πραγματικότητα. Τώρα, ε, για να μην πάμε στο παρελθόν, γιατί ιστορικά α, η διαδικασία της καταστροφής νομίζω και μαζί την έχουμε πει, ξεκινάει από το 1830, είναι πανομοιότυπο το σύστημα, να έρθουμε... να έρθουμε στο σήμερα. Υπάρχει ένα άρθρο 86 στο Σύνταγμα. Αυτό το άρθρο 86 προβλέπει ε, ορισμένα πράγματα τα οποία ε, ούτε ο πιο εφάνταστος κακοποιός δεν θα μπορούσε να τα είχε προβλέψει. Ε, ορισμένοι όπως ο κύριος Παυλόκυλος, μου έλεγε τις προάλλες ότι ε, το προέβλεπε αυτό και προέβλεπα και τα συντάγματα του 19ου αιώνα. Δηλαδή για να νομιμοποιήσει το γεγονός ότι τον 21ο αιώνα καθιέρωσαν το άρθρο 86, αναφέρθηκε στην απολυταρχία. Αυτή το, η α... το... το άρθρο λοιπόν 86 λέει ότι ο πολιτικός δεν υπόκειται στη δικαιοσύνη για οποιαδήποτε πολιτική πράξη και αν ε, διαπράττει, ε, υπόκειται στη δικαιοσύνη για συγκεκριμένε πράξεις που έχουν να κάνουν με παράβαση καθήκοντος, άλλο πράγμα από την πολιτική πράξη. Η παράβαση καθήκοντος είναι να ε, καταχραστεί την εξουσία του και να την ασκήσει δίδυον να κλέψει παραδείγματος χάρη. Μπορεί λοιπόν να αποφασίσει να δημιουργήσει μια άνυση αναδιανομή χωρίς αυτό να θεωρηθεί ότι βλάπτει τη χώρα. Μπορεί να εξαθλιώσει με την πολιτική του μια χώρα χωρίς να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Μπορεί να την βάλει σε πολεμικές περιπέτειες ή να εκχωρήσει αυτή η πολιτική τάξη ενώ εδαφικά τμήματα χωρίς να υπόκειται στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ερμηνευθεί. Αλλά και αν υποθέσουμε ότι κατεχράστητης θέσεώς του και επομένως ε, είναι υπόλογος, ε, έχουν προβλέψει ώστε να μην μπορεί να προσαχθεί στη δικαιοσύνη παρά μόνο με απόβαση της Βουλής. Και να σημειώσουμε με ειδική διαδικασία η οποία δεν οδηγεί ποτέ, διότι όπως ξέρετε οι περίφημες εξεταστικές επιτροπές και όλη η διαδικασία που κατά παράδοση. Ε, μέσα στη Βουλή Τίνη να ε, εφαρμόσει αυτή τη ρύθμιση του συντάγματος ε, οδηγεί απλώς στην προσπάθεια να πλήξουν τον αντίπαλο και όχι να διαλευκαρθούν τα σκάνδαλα. Λειτουργεί δηλαδή ο πλυντήριο και καθαγίαση όλης της ανομίας. Να προσθέσω δε ότι αυτό το σύστημα έχει καταδικαστεί από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια και σύγχρονως αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Να προσθέσουμε και κάτι άλλο που λέει να το υπενθυμίσω μάλλον, που λέει αυτό το, το άρθρο, ότι παραγράφονται ε, με τη δεύτερη ε, πώς τη λέμε λειτουργία της Βουλής, δηλαδή ουσιαστικά με τις εκλογές. Σκοπό να σας αυτό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Προσέξτε. Περνάμε εδώ τώρα που έχει η συζήτηση εκπαιδεύει και και συζητάμε. Αν μην η ουσία μα είναι αστείο θα... Και θα... γιατί θέλω να καταλήξω κάπου ότι ε, ξέρετε ο... ο βασίλειος ο Μακεδόν νομίζω τον ο αιώνα έτσι, σκεφτείτε πόσους αιώνες <στοί> μας θυμίζει σε ελληνικό έδαφος ήταν αυτός ο βασιλιάς και ήταν βασιλιάς μας θυμίζει ότι τα πράγματα του δημοσίου τα αδικήματα εναντίον του δημοσίου επειδή είναι αδικήματα εναντίον της κοινωνίας, δεν παραγράφονται ποτέ. Είναι αρχή δικαίου, αρχή πολιτείας που αναφέρεται στην κοινωνία και δεν είναι ε, ιδιοκτησιακά διαδεταγμένη. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν, ενώ αφήνουν τα περιουσιακά στοιχεία να διέρπονται από το δημοσίου από, αυτή την, από αυτό το δίκαιο, τα δικά τους ε, αδικήματα τα εξαιρούν, όχι μόνο απέναντι στην θεμελιώδη αυτή αρχή, αλλά και απέναντι στα στοιχειώδη ενός ε, πολιτικού συστήματος που δεν είναι ούτε δημοκρατικό, ούτε αντιπροσωπευτικό. Ούτε καν απέναντι σε αυτά που ισχύουν για τον κοινό πολίτη. Αυτό εξαιρούνται. Δηλαδή μέσα σε έξι μήνες, ένα χρόνο ή σε τέσσερα χρόνια μπορούν να παραγραφούν όλα. Αυτό, κάθε αυτό το γεγονός είναι άθλιο είναι δηλώνει ακριβώς ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πρόθεση και αίσθηση του τι είναι δημόσιο συμφέρον και πολιτικές που απευθύνονται στο δημόσιο συμφέρον. Αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει με έναν αξιοπρεπή άνθρωπο, διότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι αναγκασμένος να παίξει με τους όρους του διαφορετικά να τον εκβράσει. Γι' αυτό και δεν παράγει πολιτικά πρόσωπα με φιλοδοξία. Βλέπουμε νέους ανθρώπους, άκουγα έναν της Δημάρ ε, στην εκπομπή προχθές του κυρίου Παπαδάκη που διατίνοταν ότι άλλαξε, το έλεγε με ένα στόμφο σαν να φέρνει κάτι συγκλονιστικά καινούριο, άλλαξε το πολιτικό σύστημα έλεγε. Διατείνονταν ότι άλλαξε. Και του λέω γιατί άλλαξε το πολιτικό σύστημα, διότι λέει ήρθαν καινούργια πρόσωπα στην πολιτική. Ήθελε να μα πει ότι η Δημάρχη είναι στην κυβέρνηση προφανώ. Ή ότι αυτό έγινε βουλευτή, και άρα, και άρα το πολιτικό σύστημα άλλαξε. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσο πολλοί προσωποποιούν το πολιτικό σύστημα, πόσο αντί να είναι οι πυρέτε του πολιτικού συστήματο και τη κοινωνία, αισθάνονται ότι είναι οι γεμόνες του. Ε, λοιπόν, όταν κάποιο είναι ανεξέλεγκτο, ε, δεν θα κάνει τίποτε άλλο παρά να ικανοποιήσει τα δικά του και τα συμφέροντα αυτών που τον στηρίζουν, τα διαπλεκόμενα και τα συμφέροντα των οικείων του ή της παρέας του ή της ταξικής του αναφοράς ή οτιδήποτε άλλο. Εκτός από τα συμφέροντα της κοινωνίας και του έθνους. Ξέρετε; συμφέροντας παράδειγμα. στην ιστορία τώρα, το είναι ακόμα καταθέτει στο τραπέζι επιχειρήματα τα οποία μόνο είναι νέα, αλλά δεν ενέχουν σε καμία θετική δηλαδή όσο αφορά στην υπηρεία του πνευματικού προνηθένου, το οποίο θα πείθα το οποίο έχουμε. Όποτε ακούω μονευτείτες δυμάσεις συγκεκριμένα, μάθω ότι ζω σε ένα άλλο πλανήτη. Μάθω να εγκαταρρυφθεί κάθε έννοια πια, δεν ξέρω, είναι τόσο εύκολο κανείς να αλλοτριωθεί κύριε καθηγήτα. Όταν είναι αλλοτριωμένος δεν χρειάζεται να α ε, σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ε, αυτό που αποκαλούμε δημάρ, το οποίο δεν νομίζω ότι έχει ρόλο λόγω ύπαρξης δεν αντιπροσωπεύει τίποτε, απλώς είναι αποτέλεσμα της, της ε, τραγικότητας των περιστάσεων αλλά εν πάση περιπτώσει ο αρχηγός της ε, είναι αυτός ο οποίος στη μόνη δίκη που μπόρεσε να φτάσει στο ακροαπήριο για να καταδικαστούν οι αξιωματούχοι του κράτους στη δίκη των Πριτάνεων του Παντίου ε, πήγε ως ΜΑΡ της υπεράσπισης, όπως και άλλοι βουλευτές του. Όπως επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών, οι οποίοι λειτουργήσαν ως ο ιδεολογικός βραχίωνας της καταστροφής μας, δηλαδή της λεηλατικής πολιτικής του κράτους, κατοικοεδρεύουν και φιλοξενούνται κατά προτεραιότητα μέσα στη Δημάρ. Ε, Ποιοι άνθρωποι από αυτούς θα μπορέσουν να σκεφτούν με όρους δημοσίου συμφέροντος, αφού είναι τόσο περιδεείς και εξαρτημένοι από την αλωτρίωσή τους και τις πραγματικότητε που ζουν. Ξέρετε, έλεγα ε, πολύ συχνά και στο παρελθόν αλλά το επανέφερα τώρα με αφορμή την επέτειο αυτή για τον Κύριο Παπακουσταντίνο ότι το εάν θέλει να δείξει ένα μικρό δείγμα γραφής η πολιτική τάξη ε, αυτή που μας κατέστρεψε και που θέλει τώρα να μας σώσει ε, έχει, δεν έχει παρά να αναστείλει το άρθρο 86 του συντάγματο. Με άλλα λόγια, η ίδια η πολιτική τάξη να αναγνωρίσει το έκτακτο και καταστροφικό των παριστάσεων και να άρει την πρώτη και βασική αιτία αυτού του προβλήματος, ώστε από τούτα και στο εξή να υπόκεινται όλοι στην κοινή δικαιοσύνη. Δεν βλέπω γιατί πρέπει ο πολιτικός... Να εξαιρείται όταν αυτός μπορεί να κάνει τα μέγιστα αδικήματα. Πολίτης είναι και αυτός. Είναι αν θέλει λοιπόν να είναι εντεταλμένος της κοινωνίας οφείλει να υπόκειται και στον έλεγχο και στην δικαιοσύνη της κοινωνίας. Και έλεγχος δεν είναι οι εκλογές. Στις εκλογές δεν ελέγχουμε και δεν τιμωρούμε τον πολιτικό. Είναι ψευδές αυτό το επιχείρημα. Στις εκλογές εκλέγουμε τον επόμενο κυβερνήτη. Δεν τιμωρούμε. Μπορεί να είναι άριστος ο προηγούμενος κυβερνήτης, αλλά να μην τον θέλουμε γιατί τον βαρεθήκαμε, γιατί μας κούρασε γιατί για χίλιους δυο λόγους. Είναι τελείως διαφορετικό το ένα από το άλλο. Ξέρετε όμως, δείτε την πονηρά φύση του πράγματος. Λένε δεν θα το κάνουμε αυτό. Επικαλούνται ανόητα επιχειρήματα και έωλα. Εγώ το αφήνω στην άκρη. Του λέω, γιατί δεν κάνετε κάτι πολύ απλό να αναλογιστείτε και να δηλώσετε από τώρα, ότι είναι αντίθετο προ τη λογική του πολιτεύματο. Ότι δυνάμει αυτού του άρθρου έχουμε καταδικαστεί και έχουμε πληρώσει εμεί οι φορολογούμενοι αποζημίωση στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Σε αυτού που προσέφεραν mm -hmm. Και θα προσέθετα ακόμη, γιατί ακόμα και αν δεν θελήσουμε να αναστείλουμε την εφαρμογή του προκλητικού αυτού άρθρου, που αντίκειται στη λογική του πολιτεύματο γιατί η Βουλή δεν παρετείται από τις εξεταστικές επιτροπές και μόλις πηγαίνει μία απόφαση που αφορά στον πολιτικό, με ένα έγγραφο να λέει ότι συμφωνεί με το διατακτικό της, ε, τον, ε, της ανακριτικής αρχής της δικαιοσύνης και το παραπέμπει κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Για, <Τε>... Αλλά προσέξτε, πηγαίνουν τώρα, γιατί δεν ήταν μόνο η, η, το άρθρο αυτό, ήταν και η καταχρηστική και κατά εφαρμογή του, που συνιστούσε κατάχρηση εξουσίας. Ξέρετε πώς το ερμήνευαν. Ότι η δυνάμια αυτού του άρθρου δεν μπορούσε ο πολιτικός να παραπελθεί στη δικαιοσύνη ακόμα και για ιδιωτικά αδικήματα. Δηλαδή, έτσι. Πλαστογραφημένες επιταγές, όπλο έβγαλε ο άλλος και απειλήσε. Προσέξτε, ο, ο, ο βουλευτής και Υπουργό τότε, κύριο Λοβέρδος, ε, είπε σε πομπή δημόσια και δεν συνελήθηκε αυτό το για, για, για, για κακουργηματική πράξη ε, ότι θα γίνει μακελιό στην κοινωνία εάν του αγγίξουν τον κύριο Πρωθυπουργό, τον τέος Πρωθυπουργό, τον κύριο Παπανδρέου. Δεν, δικαι, δεν δικαιούται να διανοηθεί η κοινωνία και οι φορείς της να εγκαλέσουν στη δικαιοσύνη έναν άνθρωπο ο οποίος κατέστρεψε τη χώρα. Κατά τη δική του άποψη. Η κοινωνία είναι που αποφασίζει. Αν θέλουν να αναφέρονται στην, στην, ε, στα δημοκρατικά θεμέλια του πολιτεύματος που δεν υπάρχουν. Αλλά αυτοί εννοούν δημοκρατία τον εαυτό τους, τα κόμματά τους. Αυτές τις πρόσωποπαγείς θεσμικές συμμορίες οι οποίες λειτουργούν, λέει, την κοινωνία. Λοιπόν. Ξέρετε τι σημαίνει κύριε... κύριε, κύριε ε, ε, Ψηλάκη, ε, εάν δοθεί η σωστή ερμηνεία στο άρθρο 86, ότι δεν υπόκειται στην πολιτική δικαιοσύνη, δηλαδή στις αρμοδιότητες της Βουλής και στην ασυλία οι ιδιωτικές πράξεις, ότι πρέπει να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις περί μια ανάκλησης των, ε, ε, αδικ... ε, της ασυλίας από το 74 μέχρι σήμερα, και να προσαρθούν όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τους στη δικαιοσύνη. Και πρέπει να καταδικαστούν όλοι οι βουλευτές για κατάχρηση εξουσίας. Για να μην πούμε ότι το ίδιο έκαμαν και για πράξεις των πολιτικών που κατηγορούνταν για αδικήματα κατά την άσκηση της, της, της εξουσίας, της λειτουργίας τους. Καταλαβαίνετε δηλαδή μέχρι πού έφτασαν τις καταχρηστικές και ουσιαστικά ε, καταργητικές για το Σύνταγμα, ε, εφαρμογές του, ε, κάθονται σήμερα και συζητούν αν θα πρέπει να αρθεί, και το αρνούνται βεβαίως γιατί έχουν και την βοήθεια των συνταγματολόγων που τους υπηρετούν, ε, αν πρέπει να αρθεί να ανασταλεί το άρθρο οδοντάξης του Συντάγματος. Ή να παρετηθούν από στοιχειώδεις λειτουργίες οι οποίες είναι προκλητικές, όπως η δικαστική αρμοδιότητα της Βουλής. Και Βεβαίως κανείς δεν στέκει στο γεγονός ότι καμία διάταξη του συντάγματος από αυτές που αφορούν τουλάχιστον το πολιτικό σύστημα δεν εφαρμόσεται. Τις έχουν όλες οικειοποιηθεί τα κόμματα και η ίδια η πολιτική. Από την ε, συνεκτίμηση της λευκής ψήφου μέχρι τον τρόπο του το εκλέγεστε εκλέγεσθε μέχρι τις εφαρμογές στην πολιτική που αφορούν στα εξωτερικά θέματα ή στο μνημόνιο μέχρι τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Δεν εφαρμόζεται απολύτως τίποτε. Το Σύνταγμα είναι ένα κουρελόχαρτο που το επικαλούνται για να κάνουν μια πολιτική πρόσωπο παγούς λαιηλατικής πάνω στην κοινωνία. Αυτό μας έχει καταστρέψει. Λοιπόν, κύριε Κομπηγέρα, εγώ θα ήθελα να μιλήσω την κοινότητα αυτά που λέτε. Τα έχουμε πει και άλλες φορές και να σας πω ότι υπάρχει μερικές κοινότητες κόσμο. Αυτικότερα να ακούμε όσο θα πρέπει Αυτός λόγος σπανίως ακούγεται. Δεν ξέρω, επειδή είναι μια φωνή συνάντησης και πρέπει να καταπληγεί, διότι δυστυχώς πρέπει μια γενικότερη ανάμεσα σε πολιτικούς ε, συστήματα επικαιρευνίας και δεν ξέρω τι άλλο. Θα θέλω είναι να έχει να κατηγορήσει το χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις mm -hmm. δηλαδή ουσιαστικά πάμε mm -hmm. να εμβείξουμε mm -hmm. από τον Κωνσταντινού, mm -hmm. αυτό mm -hmm. όμως εγώ και αναφέρεται στο ίδιο το Σύνταγμα το, το Σύνταγμα προβλέπει ότι η κυβέρνηση έχει συλλογική ευθύνη δεν είναι υπάρχει ένας υπεύθυνος, υπεύθυνος. ορίστε θα εκεί θα καταλήξω Α, από τη στιγμή που το Σύνταγμα προβλέπει ότι είναι συλλογική η ευθύνη και εν προκειμένου όχι η αφαίρεση των τριών ονομάτων αλλά η μη, ο μη έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ που σημαίνει ε, ότι δεν πρωτοκολλήθηκε για να γίνει επίσημο έγγραφο, κρατήθηκε ιδιωτικά, ε, που σημαίνει ότι δεν ελέγχθηκε η φοροδιαφυγή. Όλα αυτά τα ζητήματα και πολλά άλλα που συνάπτονται με τη Λίστα Λαγκάρν ε, έχουν να κάνουν με το πολιτικό πρόβλημα που ενοχοποιεί όλη την κυβέρνηση. Με πρώτον τον Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, ως προ τα τρία ονόματα για τα οποία κατηγορείται ο κ. Ε, έχετε απόλυτο δίκιο και το είχα επισημάνει την πρώτη φορά που ε, γέρθη το θέμα της ε, της διαπίστωσης αυτής ε, έχει κάνει μια διαδρομή η διαδρομή αυτή ε, μπορεί να περιλαμβάνει το χέρι του κυρίου Παπα-Κωνσταντίνου, το χέρι του κυρίου Βενιζέλου ως πολιτικών προϊσταμένων ε, και πολλών άλλων μπορεί κανείς αν θέλει να, να διατυπώσει υποθέσεις εργασίας να δεχθεί τόσο ότι το έπραξε ο κύριος Παπακοσταντίνου, διότι σε αυτή την περίπτωση θα ήταν και μειωμένης ευφυλίας, αλλά πολλές φορές η αλαζονία της εξουσίας κάνει τον άνθρωπο να είναι βλάξ και να λειτουργεί ως βλάξ, αλλά μπορεί να είναι κάλλιστα και ο κύριος Βενιζέλος ή ο οποίοςδήποτε άλλος που θα ήθελε να μετακυλήσει στον κύριο Παπακοσταντίνου την ευθύνη. Γιατί ο κύριος Βενιζέλος, αφού αυτός παρέδωσε το, το, το, το στικάκι και όχι βεβαίω το CD, γιατί το CD του CD χάθηκαν τα ίχνη, αφού αυτός παρέδωσε στην κυβέρνηση, σημαίνει ότι κανονικά θα έπρεπε αφού στο χέρι και στο αρχείο του είχε το στικάκι να είχε παραδώσει, να ήταν και αυτός ε, εξίσου υπόλογος με τον κύριο Παπαδοσταντίνο, ώστε η δικαιοσύνη να μην ε, αποφασίσει απλώς για τον κύριο Παπαγκοσταντίνου, αλλά και για τον κύριο Βενιζέλο που κατήχε. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί κάλλιστα να ισχυριστεί ο κύριος Παπαγκοσταντίνου, όπως το ισχυρίζεται ότι δεν το κάνει αυτός. Αφού ήταν πολλούς μήνες ακόμη στα χέρια κάποιου άλλου. Συνεπώς το ίδιο τεκ τεκμήριο της ενοχής που βαρύνει τον κύριο Παπαγκοσταντίνου, βαρύνει και τον κύριο Βενιζέλο. Όμως, ναι. Εξαιρείτε... Τι όμως. <Δεν θυμίες> το μόνο να τα <Δεν> για την ώρα η, η πολιτική ηγεσία αυτό που προσπαθεί είναι να υφαρπάσει εκ την απόφαση της ε, αρμόδιας ε, δικαιοσύνης ε, για το ζήτημα της μη παραγραφής. Θα στείλει μετά την υπόθεση στη δικαιοσύνη και... Εάν τα πράγματα είναι όπως φαίνονται σήμερα, με μαθηματική ακρίβεια, ο κύριος Παπακοσταντίνου θα αθωθεί για λόγους αμφιβολίας. Α, διότι π. διότι, π. διότι π. Π. δεν π. μπορεί π. να αποδειχθεί π. ότι τα σε αυτός. Ακόμα και... Π. Π. Ορίστε. Π. Π. Μα, μα αυτό θα γίνει, γι αυτό, γι' αυτό υπάρχει η αγωνία αυτή τη στιγμή να εντοπιστεί μόνο στον κύριο Παπακοσταντίνου και μόνο στα τρία ονόματα υπόθεση το αδίκημα της λίστας Λαγκάνου. Το αδίκημα της λίστας Λαγκάρντ έχει συμβολικό αλλά και ουσιαστικό περιεχόμενο το οποίο είναι ε, η καρδιά της κρίσης. Ε, δείχνει ότι επειδή η λίστα αυτή διέφευγε από, τα, από την εξουσία της κυβέρνησης ε, δημιουργούσε μείζονες κινδύνους. Έχετε ακούσει για την λίστα των 54.000 που έχει από την Τράπεζα της Ελλάδος η κυβέρνηση και θέλει να ελέγξει. Από αυτή τη λίστα ε, βοάει ο κόσμος ότι έχουν αφαιρεθεί τα επικίνδυνα ονόματα. Έχουν όλη την ευχαίρεια, γιατί δεν έχετε εσείς το ένα συμφερόν ή εγώ να πάμε να το ελέγξουμε. Έχουν όλη την ευχαίρεια λοιπόν να ε, αφαιρέσουν τα ονόματα που είναι επικίνδυνα και να κρατήσουν τα άλλα. Είναι και ο λόγος που δεν θέλουν να ελέγξουν τη φοροδιαφυγή με διασταυρώσεις αναδρομικές ε, ε, ανεξαρτήτως του αν έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό ή όχι. Γιατί όλους, όλες τις καταθέσεις μας τις έχουν στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η φοροδιαφυγή γινόταν ε, εμφανέστατα, διότι δεν πίστευε κανείς ότι θα ελεγχθεί ποτέ. Συνεπώς, εάν πάρουν αρμόδιες αρχές οι οποίες να μην είναι ελεγχόμενες από την πολιτική τάξη της καταστάσεις αυτές, Αντιλαμβάνεστε ποιοι θα πάνε φυλακή, ποιοι θα κληθούν να πυρώσουν τα εκατομμύρια που είχαν στις καταθέσεις του, Ενώ όταν αναφέρονται μόνο σε αυτούς που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό, εκτό του ότι αυτό αποτελεί κατάφορη παραβίαση της ισότητας των Ελλήνων στην φορολόγησή τους και σε όλα, ε, γιατί γίνονται διακρίσεις ασυγχώρητες, ε, έχουν, έχει και ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα, ότι μπορούν να κάνουν έλεγχο, των ε, ονομάτων τα οποία ε, θα υποβάλουν στην εφορία στη συνέχεια προκειμένου να στις αρμόδιες αρχές, ε, αφαιρώντας εκείνα τα οποία είναι επικίνδυνα. Καταλαβαίνετε επομένως ότι η Λίστα Λαγκάρντ ε, τους διέφυγε διότι είναι προϊόν υποκλοπής και επομένως ελέγχου ε, από άλλες αρχές. Το μόνο που μπορούσαν να κάνουν είναι να, το, να, να, να δημιουργήσουν ακριβώς αυτή τη λαθροχύρια. Ε, ευχαριστώ το τελευταίο ερώτημα για μέσα στη σκουρά σου άντου. Και αυτό το ε, τελευταίο ερώτημα ε, αναγκαστικά σχετίζεται με τις εξελίξεις. θα συγκρατήστε ότι ο κύριος Προβόπουλος ο οποίος υποτίθεται ότι είναι θεματοφύλακας ε, του χρήματος που ε, διακινείται σε, όλο το, σε όλη την ελληνική επικράτεια δηλαδή της ελληνικής οικονομίας ε, δήλωσε ότι ε, ουσιαστικά η χρηματοδότηση των κομμάτων μέσω των τραπεζών αποτελεί ε, κρατικό μυστικό. Δεν μπορεί δηλαδή να δημοσιοποιηθεί. Ε, μπορεί κανείς να Μπορεί κανείς να διανοηθεί πώς μπορεί ένας εντεταλμένος για αυτή τη λειτουργία να αρνείται στην ελληνική κοινωνία ενημέρωση για το τι χρηματοδότηση είχαν οι εκπρόσωποι του. Τι λόγους έχει να κρύψει τη χρηματοδότηση των κομμάτων από τις τράπεζες, από τη δημοσιότητα, δηλαδή από την ελληνική κοινωνία που φορολογείται και τους πληρώνει. Και τα χρήματα των τραπεζών... Αλλά και ανεξαρτήτω αυτού, τα χρήματα που παίρνουν τα κόμματα είναι χρήματα τη ελληνική κοινωνία. Δεν είναι του κράτου, δεν κάνουμε αυτή τη διάκριση. Το κράτο δεν έχει δική του περιουσία. Η περιουσία του κράτου είναι περιουσία τη ελληνική κοινωνία. Επειδή όμω το κράτο αυτό έχουμε εφιστεί και εμεί να το θεωρούμε ότι είναι κάτι το ξεχωριστό και εχθρικό, δεν αναλογιζόμαστε ότι είναι χρήματα αυτά δικά μα και επομένω έχουμε λόγο. Γιατί μας αρνούνται το ένομο συμφέρον να το ελέγξουμε. Αυτά τα χρήματα λοιπόν πρέπει να ελεγχθούν όχι για το μέλλον όπως λένε ότι θα μπουν στην αναθεώρηση γιατί όλα τα ανάγουν στο μέλλον, για το τώρα. Πρέπει παραδείγματος χάρη να ερωτηθεί ένα κόμμα ε, αφού θα ελεγχθεί όλη η διαχείριση και όχι μόνο η χρηματοδότηση. Η διαχείριση του χρήματος που έλαβε και ιδιωτικά και από δημόσιο κυρίως να Ελεγχθεί που πήγε. Πώς παραδείγματος χάρη μπορεί και δικαιούται χωρίς να ελεγχθεί από δημόσιες αρχές ε, μία μετακόμιση γραφείων της νεολαίας ενός κόμματος από ένα μέρος στο άλλο στην Αθήνα να κοστίζει δυόμισι εκατομμύρια. Ποιος τα πήρε αυτά τα χρήματα. Γιατί ξέρουμε ότι ε, όσοι έχουμε μετακομίσει, ε, οι μετακομίσεις αυτές αξίζουν μερικές χιλιάδες. Όχι εκατομμύρια, όχι δυόμιση εκατομμύρια. Ποιος λοιπόν θα ελέγξει αυτά τα ζητήματα. Εάν τα ελέγξει, θα πάω σε άλλη, θα προχωρήσω την ερώτησή μου σε διαπίστωση. Εάν ελεγχθούν, θα δείτε ότι η μπόχα που θα βγει από μέσα, θα τη αντιλίξει το σύνολο της γης, του πλανήτη. Να Του πλανήτη της Ελλάδας μάλλον. Βεβαίως. Μα όλα, γι' αυτό μιλάω για κομματοκρατία. Διότι. Είναι μια απεχθής υποκατάσταση του πολιτικού συστήματος της χώρας από κόμματα τα οποία δεν έχουν καμία θέσμηση, καμία εσωτερική λειτουργία. Επιφαινόμενα είναι όσα δηλώνονται ότι γίνονται στο εσωτερικό των κομμάτων. Είναι πρόσωπο και ιδιωτελεί ομάδες οι οποίες ανεβαίνοντας το κράτος ή έχοντα πολιτική επιρροή όπου έχουν πολιτική επιρροή ε, λειτουργούν το δημοσιο χώρο ως ιδιωτικό χώρο λέει Τι Να είστε καλά και καλή χρόνια εύχομαι σε όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.